OEO, jest to tajemnica, która mi daje taki medyodosłupie, że kiedyś jestem w stanie, to jest to, że nie ma to, że w tym celu jest to, że Ποί είναι ο κύριος Σαμαράς Ο, ε, ο. είναι ο κύριος Σαμαράς ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει Και ελαφρό να μην είναι Ας είναι όπως πρέπει το χώμα που θα τον σκεπάσει Εμείς είμαστε αντίθετοι Εδώ κατεβάζουμε πλατφόρμα τώρα Δεν θέλουμε να φύγει ο Σαμαρά από την ηγεσία τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζουμε ότι αυτό αξίζει σε αυτό το κόμμα και έτσι, όπω το εξελίσσει σιγά-σιγά το κόμμα, πιστεύουμε ότι πρέπει να μείνει ο Αντώνη Σαμαρά. Έχει να δώσει πολλά στον τόπο, στην παράταξη, στην παράταξη μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα, διαφωνούμε με τον Νίκο Χατζη που το πρωί ζήτησε μεταξύ άλλων, ίσω και την παρέτηση μεταξύ των ενδεχομένων και πολλοί άλλοι βεβαίω τα έχουν ζητήσει. Όχι. Απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα πρέπει να είναι ο Αντώνης Σαμαράς Έχει να προσφέρει πολλά με την εμπειρία που έχει αποκομίσει Είναι ό,τι πιο ταιριαστό Τσίπρας, Τσίπρας από τη μία, φρέσκος νέος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο Και Αντώνης Σαμαράς από την άλλη με τον ίδιο όμως πολιτικό λόγο Και την ίδια πολιτική σκέψη που είχε όλα αυτά τα χρόνια Με την ίδια πολιτική αντίληψη για τη δημοκρατία Για την οικονομία, για την αξιοπρέπεια, για την ανεξαρτησία τη χώρα με αυτέ τι απόψει, με αυτέ τι πλατφόρμε, να υπάρχει ω αρχηγό αξιωματική αντιπολίτευση. Οπότε από εδώ και πέρα θα ακούτε πάντα πράγματα υπέρ του Αντώνια που και που θα θρυνούμε, αλλά βασικά είμαστε μαζί με τον Αντώνια Εμεί και κανένα δυο από ό,τι φαντάζομαι, στελέχοι των υπογείων του Μαξίμου, που έφυγαν χθε και τα πήραν όλα, ούτε καν σαπούνια όπω διαβάζουμε δεν έχουν αφήσει, δεν είχαν που να πληθούν. Οι Σιριζέοι, βέβαια, το προσονήμειό του είναι να είναι και δεν πολλοί πλένονται. Αλλά θέλανε ένα σαπούνι χθε και ψάχνανε μία ώρα. Κυκλοφορούν κάτι φωτογραφίε στο διαδίκτυο από το γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Στη Βουλή, γιατί έχει και εκεί γραφείο ο Πρωθυπουργό, που τώρα το παίρνει ο Αλέξη. Και ο Αντώνης παίρνει του Αλέξη κάτω στο ισόγειο και όλα τα υπόλοιπα. Και εκεί η φωτογραφία δείχνει ένα άδειο γραφείο. Τα έπιπλα υπάρχουν. Αν έχετε αγωνία, τα έπιπλα είναι στη θέση του. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Από λεπτό σε λεπτό, έτσι λέμε εδώ και ώρε και το λέμε πάντα οι δημοσιογράφοι, περιμένουμε την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού σχήματο. Μάλλον θα πέσει εδώ στην Ελληνοφρένεια. Οπότε, ό,τι και να ακούμε, ό,τι και να μεταδίδουμε, θα μπει μια τελεία, όχι του Γκλέτσου, η κανονική, για να ακούσουμε το νέο σχήμα που πολλοί το περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο εμεί αλλά και στο εξωτερικό. Μέχρι τότε, να πάμε να δούμε πώ ξεκίνησε ή μάλλον πώ θα ξεκινούσε. Ο τρίτος, τέταρτος, όγδος Ανένδοτος πάντα με έναν παπανδρέου Αυτοί οι ίδιοι οι εμπριστές Καθόντουσαν στην εξέδρα Και μας πετροβολούσαν Αυτή είναι η πραγματικότητα <Και> ξέρω, <συμίλυνα> ξέρω, ξέρω Όλα <συμίλυνα> Ξέρω, ξέρετε <συμίλυνα> Ακριβώς <συμίλυνα> Εμείς σηκώσαμε Στις πλάτες μας όλοι εμείς Και ο ελληνικός λαός με τις θυσίε του I ja także dam, kararam, kararam, kararam. Kąę las palabras que pienso i decydω. Tararam, tararam, tararam. <BARZICZEWS��> Madre, amigo, hermano, y los alumbrando La ruta del alma del que estoy amando. Ale έτσι émata. Edzio émata. Un endotuś agona. Jest. Uno sanendotuś agona. Mazijas apte Συνεχίζω τώρα. Το... Προχωράμε, προχωράμε, σε ανένδοτους αγώνες και χρειάζονται όσο δεν έχει αλλάξει η Ελλάδα. αυτό είναι αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση, όπως τα λες. Όπως τα λες. Ο ανέκδοτος αγώνας, αν πρόκειται για το Γιώργο, έχουν πολύ χιουμορική κριτική, ήταν από κάτω εκεί το κοινό του Γιώργου και είχαν ανοίξει διάλογο και τον παρότριναν να ξεκινήσει έναν ανένδοτο αγώνα, όπως και ο παππούς, Πολύ ωραίε πολιτικέ συζητήσει. Έτσι έκανε ο παππού, σου κάνω το κι εσύ. Βέβαια, ο εγγονό κατάφερε να κλείσει τελείω το μαγαζί. Είπαμε, μετά από 90 τόσα χρόνια δεν υπάρχει παπανδρέο στη Βουλή. Καλό είναι αυτό, κακό δεν το λε. Βέβαια, για τον Γιώργο είναι κακό. Αλλά πήρε μια εταιρεία μεγάλη και κατάφερε. Βάλε λουκέτο, κατέβηκαν και τα ρολά και από ό,τι φαίνεται κλείνει Εκτό αν υπάρχουν τέτοιοι τύποι σαν του κριτικού με πολύ χιούμορ που τον παροτρύνουν και τον. του α... α... α... α... ανοίγουν λίγο τα φτερά για να παίξει καθοριστικό ρόλο και ο Γιώργος εκεί που δεν υπάρχει δυνατότητα να παίχθει ρόλος γιατί όλοι αυτοί έχουν φύγει και οι φορείς και οι ιδέες που κάποτε είχαν έχουν πεθάνει οριστικά αλλά πιστεύουν ότι είναι ακόμη ζωντανοί και αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης Σαμαράς, Σαμαράς Αντώνη Σαμαράς ο οποίος μιλάει για εκλογές Όμω κύριε Τσίπρας που διαβάζετε τις δημοσκοπήσεις και έχετε καβαλήσει και το καλάμι. Το πιο απλό δεν το είδατε. Δεν το διαβάσατε τις δημοσκοπήσεις. Ότι ο κόσμο δεν θέλει τώρα εκλογέ. και μια Ακούω και κάτι μικροπολιτικού εκβιασμού για πρόωρε εκλογέ. Καλό δεχόμενο τις τι κάνουν. Είναι όμω σίγουροι ότι τι θέλουν. Γιατί όπω λένε στο χωριό μου, πρώτη φορά βλέπω αρνή να βιάζεται να έρθει το Πάσχα. Τόσο σίγουρο ότι θα κέρδιζε και ευτυχώ κανεί δεν το χάλασε. Κυρίω από το περιβάλλον, αλλά και όλοι εμεί με τι ψιλοδημοσκοπήσει, μαγειρεμένε ή όχι, λέγαμε ότι έχει μια πιθανότητα, είναι δύο μονάδε η διαφορά. Κάποια στιγμή μειωνότανε. Μειωνόταν η διαφορά και αυτό ήταν πολύ ωραίο. Ε, θυμόσαστε όλοι τη συνέντευξη που είχε δώσει ο Αντώνης Σαμάρας στι δύο γλάστρε τη Νερίτ. Γιατί στην Ασία, εκτό από πολύ καλού δημοσιογράφου, υπάρχουν και φυτά. Είναι ένα φυτόριο, αντεμισάρι, κάπω έτσι μπορεί να μετονομαστεί κιόλα κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν θα ισχύσουν και τώρα με το νέο καθεστώ, αλλά με το παλιό μόνο αυτά ίσχυαν. Εκεί λοιπόν ο μεγάλο ηγέτη είχε πει τι αισθανόταν. Και να το πω λίγο πιο απλά, γιατί να σας ψηφίσουν ξανά ο κόσμος, ο Έλληνας πολίτης, γιατί να σας πιστεύει. όλα, βέβαια το πιστεύω. Αν γίνουν εκλογές, θα τις κερδίσουμε. Και να σας πω και κάτι. Το αισθάνομαι. Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς. Το αισθάνομαι. Ταραραμ, ταραραμ, ταραραμ. Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς. Και θα σας πω ότι άλλωστε όλοι οι αναλυτές... Συμφωνούν ότι οι εκλογές Κομματικά θα συνέφεραν Τη Νέα Δημοκρατία Όλοι σε αυτό συμφωνούν Κάποιο θα πει ότι αυτά τα έλεγε προεκλογικά Για να φτιάξει κλίμα Εγώ πιστεύω ότι τα πίστευε, τα πίστευε απολύτως Και ακόμη δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς Έχει συμβεί Ο Ευάγγελος Βενιζέλος Μιλάει για το Πασόκ Εμείς που τον αγώνα Για την πατρίδα Τώρα το Και βλέπουμε Prosto Melon, proszona paso, acción, tis miras tu. tanto, me ha dado la De mis pies cansados. con ellos anduve, ciudades y charcos. paso, tu. i desiertos, montañas, villanos, y la casa tuya, tu calle y Tararam, tararam, tararam. Στο Ταραράμπ θα αποκαλύψουμε σε λίγο ποιο είναι. Ε, πρώην Υπουργό, ανερχόμενο τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορείτε να τον βρείτε. Αλλά θα πάμε τώρα να ακούσουμε τι συνέβη το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Για την ακρίβεια, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν η πρώτη μέρα που. Πρωί, το πρώτο πρωί, γιατί τα μετράμε όλα με το πρώτο. Γιατί και χτε ω Πρωθυπουργό μπήκε μετά την Κεσαριανή. Αλλά σήμερα ήταν το πρώτο πρωινό που πήγε και ο Αλέξη. Είχαν μια σύντομη. Υποδοχή εκεί από κάτω η ΣΥΡΙΖΕΙΜ, να ακούσουμε στον κήπο του Μεγάρου Μαξίμου τι ακριβώς συνέβη. La lucha continúa. No pasarán. Nosotros pasaremos. Aquí de la ο παράφωνος που ακούτε είναι ο σκουρλέτης η γυναικεία φωνήν η ζωή Κωνσταντοπούλου και η Τζάκρη. Τα τούμπα να βαράει ο Λαφάζανης. Βίβα. Βίβα. Ο Βαρουφάκης ήταν αυτός στο τέλος που είπε το «Βίβαλα Ρεβουλυθιών». Αυτά συνέβησαν λοιπόν το πρωί, στο προάβλιο εκεί του μεγαρού Μαξίμου. Συνεχίζουμε κανονικά. Αυτά θα τα έχουμε τώρα από εδώ και πέρα. Υπάρχουν και σκέψει να αντικατασταθεί προσευχή στα σχολεία με τη διεθνή, αλλά μην το δέσετε ακόμη, πάθετε και τίποτα. Θα γίνει με νόμο, δεν θα γίνει με μια απλή έτσι, σκέψη, πρόταση, υπογραφή. Θα έρθει νόμος στη Βουλή που θα τα προβλέπει όλα αυτά. Θα είμαστε εδώ να τα παρακολουθούμε. Το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό τη χώρα, βήμα-βήμα όμω. Ο Μάκης Βορίδης είναι αυτός που έκανε το ταραράμ Βεβαίως είμαστε εδώ να βοηθήσουμε την Ελλάδα Βεβαίως θέλουμε την, Εζόνη, την Ελλάδα στην Ευρωζώνη Βεβαίως θέλουμε να συνομιλήσουμε με την τελική κυβέρνηση Αλλά, Αλλά υπάρχουν οι δεσμεύσει οι οποίες πρέπει να τηρηθούν ταραράμ, ταραράμ, ταραράμ Αρχίζει λοιπόν το γνωστό Παρόλα αυτά, δεν θα κρατήσουν αυτοί για πολύ. Ταραράμ, ταραράμ, ταραράμ. Αρχίζει λοιπόν το γνωστό. Το Ταραράμ, ο Μάκη Βορρή. Ναι, πήραν και τα χαρτιά υγεία από το Μαξίμου και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί είχαν ακούσει τη βούλτεψη η οποία έχει παροτρύνει τον ελληνικό λαό να έχει στο σπίτι του. Στοκ. Από χαρτιά υγεία. Γιάννη Πρετεντέρη εκφράζει του Μύχιου. Βγήκαμε εντάξει, βρεγμένοι μεν, αλλά με 27-8% χάσαμε λίγου. Παρόλα αυτά δεν θα κρατήσουν αυτοί για πολύ. Κάτσε να είμαστε έτοιμοι και οργανωμένοι. ώστε μόλι φάνε την πρώτη τρικλοποδιά ή μόλι παραπατήσουνε, να είμαστε εδώ τον Ιούνιο θα έχουμε εκλογέ. Πάμε τώρα να νύχνεται να αλλάζουμε αρχηγού κλπ. Πάμε σαν να είμαστε έτοιμοι για τον και ο Σαμαρά με αυτό ήταν πολύ κουρασμένο στην Θα κρατήσουν αυτοί για πολύ. Εγώ, αντί θα τα λέω επιστρέφω και προχωράω. Πάω μπροστά, πολύ μπροστά. Όταν είσαι εδώ και στο χείλο του γκρεμού, είναι ότι πρέπει αυτό το βήμα. Αμέσω τώρα, τώρα, πριν όσο ακούγαμε το ηχητικό με τον Περτεντέρη, έφτασε στο μέγαρο Μαξίμο Γαβρίλη Ακελαρίδη, ο οποίο, όπω λένε, πληροφορίε. Θα είναι ο νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Οπότε, για να πηγαίνει και ο εκπρόσωπο, παραλαμβάνει τη λίστα από τον Πρωθυπουργό και από λεπτό σε λεπτό θα τον ανακοινώσουμε ή θα την ανακοινώσουμε. Διαλέγετε και παίρνετε νέα κυβέρνηση, νέο σχήμα. Και πάντα δεν μπορούσα του ανασχηματισμούς για αυτόν τον λόγο. Επειδή μέχρι να γίνουν υπήρχαν οι δημοσιογράφοι και ανακυκλώναν τα ονόματα και φτιάχναν κυβέρνηση οι δημοσιογράφοι. Δεν υπάρχει χειρότερο. Μπα περιπτώσει, θα το δεχτούμε άλλη μια φορά αφού είναι. Για να είναι η κόκκινη φορά Πώς θα το δεχτούμε όμως Περιμένοντας, πιάστε ό,τι σημαίνετε μπροστά σας Και μαζί με τον Γρηγόρη Ψαριανό Ανεμίστε την Ελληνικές λαέ, οι Ευρωπαίοι μας εκβιάζουν Μας απειλούν, μας βάζουν όρους Μας φύγουν τη θηλιά στο λαιμό Ζητάνε από τον ελληνικό λαό μ, Την στήριξή του Με ένα δημοψήφισμα ή κάτι τέτοιο Να, να μπούμε στο πρόγραμμα που μας προτείνουν οι δανειστέ Ή αν θέλετε να σηκώσουμε. Τη σημαία τη Βενεζουέλα που είδα, δύο τρει σημαίε χθε στου πανηγυρισμού. τη σημαία τη Βενεζουέλα. Είναι Να και Συντρόφισα και αυτή τη ανανεωτική βεβαίως Όπορο του νηστρία όπως λέμε Δεν είναι βρισιά, ψάξτε να βρείτε όσοι δεν το ξέρετε Θα τα μάθουμε όλα αυτά σιγά σιγά 211 208 200 Πανηγυρίζουμε, δεχόμαστε πανηγυρισμούς Συγχαρητήρια αλλά και συλληπιτήρια γιατί εδώ τα δεχόμαστε όλα εμείς ε, Ξέρετε ποιος απαντάει και ο ακατανόμαστος SMS όποιος θέλει να στείλει Real και ενώ no αποστολή στο 54% Και ε, Διεύθυνση του mail studiopapakirialfm.gr Όσο ακόμα έχουμε mail και κινητή τηλεφωνία θα γίνεται έτσι η επικοινωνία γιατί μετά το χαρτί υγείας έρχονται και τα υπόλοιπα οι υπόλοιπε ανέσεις Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο και ήδη αρχίσαν οι πολιτικές διαφημίσεις μάλλον είναι μηνύματα που είμαστε υποχρεωμένοι σύμφωνα με τη νέα διάταξη την πρώτη υπογραφή του... Αλέξη Τσίπρα πρέπει να μεταδίδουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προς παραδειγματισμόν. Ακούμε λοιπόν και εμείς και έτσι πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Nie. Κίνημα, Τι σημαίνει αυτό πρακτικά Ότι αναλαμβάνεις αύριο την Πρωθυπουργία Και έχουμε κομμουνιστές υπουργούς δηλα, Ανάλογα της δύναμης Ωραίο μου αυτό Ωραίο το ακούγεται να έχει κομμουνιστές υπουργούς Και τώρα τους γράφει σε λίγο Θα τους ακούσουμε από εδώ Μην κλείσετε ραδιόφωνα, μην αλλάξετε Πρώτοι εμείς Γιατί μέσω τη Ελληνοφρένεια έχουμε και μια σχέση. Είναι ο Αλέξη με τον Σταύρο Θεοδωράκη κάνουν μια κουβέντα, παλιά βέβαια, αλλά κολλάει απόλυτα τώρα. Θέλει κομμουνιστέ, γιατί ωραίο του ακούγεται αυτό. και άλλα χαρτιά υγεία να αποθηκεύσει η βούλεψη. Άμα ακούει και τέτοια, την, οποία την έχουμε χάσει. Δύο μέρε λείπει και μα λείπει ήδη. Ε, στην Νερίτ βλέπαμε live την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα, αμέσω μόλι ορκίστηκε με τον πολιτικό όρκο. Θετικό, υγιέ, πήγε ω πρώτη του κίνηση ω πρωθυπουργό, πήγε στην Κεσαριανή, στο θυσιαστήριο και απόθεσε όπω είδαμε κάποια λουλούδια. Ήταν η πρώτη του συμβολική κίνηση, θετικό το λε και αυτό, αλίμονο. Να ακούσουμε πώ το είδε η συνάδελφο που κάλυπτε από την ΕΡΙΤ ο γεγονό. Είδαμε λοιπόν τον Αλέξη Τσίπρα να αφήνει λίγα λουλούδια στο μνημείο των Μπεσόντων, στο σκοπευτήριο τη Κεσαριανή. Μαρία Μασακούς Είδαμε λοιπόν στα πλάνα μας τον ε, Αλέξη Τσίπρα Ο οποίο ήρθε εδώ πριν από λίγο άφησε πάνω στο μνημείο 430 άφυλλα Είναι η πρώτη του επίσκεψη εδώ με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού Και είναι μια κίνηση με συμβολικό Ακριβώς. χαρακτήρα mm -hmm. Καθώς βρισκόμαστε στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής Έναν χώρο ο οποίος αποτελεί θα λέγαμε σύμβολο αντίστασης mm -hmm. Εδώ είχαν εκτελεστεί 200 αριστεροί την 1η Μαγιά του 1944 Από τον Σαμαρά και το Βενιζέλο γλιτώνουμε Από τους δημοσιογράφους δεν πρόκειται ποτέ Τι αριστερή, τι αριστερή Έχει μια αξία να αποτυπώνεται ακριβώς η ιστορία Πόσο μάλλον και ο προθυπουργός Σηματοδοτεί με το δικό του τρόπο Αυτό ακριβώς Την πλήρη, ακριβή γνώση της ιστορίας Οι 200 εκτελεσμένοι στην Κεσαριανή Ήταν κομμουνιστές Την Πρωτομαγιά του 1944, οι δυνάμει κατοχή σε αντίπεινα για την εξόντωση ενό Γερμανού στρατηγού και του επιτελείου του, εκτέλεσαν στο συγκεκριμένο χώρο 200 κομμουνιστές που πήραν από το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Από αυτού, περίπου 170 ήταν πρώην κρατούμενοι στην Ακροναυπλία και οι υπόλοιποι πρώην εξόριστοι στην Ανάφη. Ο... Οι Γερμανοί είχαν κάνει γνωστέ τις προθέσει του λίγε μέρε πριν όταν δημοσιοποίησαν μέσω του κατοχικού τύπου αλλά και ανακοινώσεων που κολούσαν στου τοίχου. Ε, την εξή ανατριχιαστική ανακοίνωση. Σα διαβάζω την ανακοίνωση. Την 27 Τετάρτου 1944, κομμουνιστικέ συμμορίε παρά του Μολάου, κάτω στη Σπάρτη κατόπιν μια εξενέδρα επιθέσεως εδολοφόνησαν ανάδρος έναν Γερμανό στρατηγό και τρει συνοδού του αξιωματικού και τραυμάτισαν πολλού Γερμανού στρατιώτε. Ει αντίπεινα, θα εκτελεστούν. Πρώτον, του φεκισμό 200 κομμουνιστών την 1η Μαου 1944. Δεύτερον, του φεκισμού όλων των αδρών, τους οποίους θα συναντήσουν τα γερμανικά στρατεύματα επί της οδού μολάων προς Σπάρτην, έξωθή των χωρίων. Και τρίτον, υπό την εντύπωση του κακουργήματος τούτου, Έλληνες εθελοντές, τα αγματασφαλίτες εσείς τα βάζετε στο νου εφόνεψαν εφώνευσαν αυτοβούλος, αυτοβούλος, εκατό άλλους ο στρατιωτικό στρατιωτικός διοικητής Ελλάδας. Έτσι για να εκδικηθούν οι Έλληνες, δολοφόνησαν 100 Έλληνες όπου τους έβρισκαν επειδή είχαν σκοτωθεί τρει ναζί γερμανοί κατακτητές που βίαζαν έκαιγαν τα χωριά. Αυτά με αφορμή τη χθεσινή επίσκεψη που ξαναλέμε ήταν πολύ θετική και ω εικόνα και ω συμβολισμό, Μακάρι έτσι να είναι όλα. Τα βλέπαμε χθε και λέγαμε και συμμεριζόμαστε και το ωραίο κλίμα που υπάρχει της ελπίδας, της προσμονής και σκεφτόμασταν πως... Είναι ωραίο να έρχονται έτσι οι πρωθυπουργοί και πάντα υπάρχει μια ελπίδα στον κόσμο. Αλλά μεγαλύτερη σημασία έχει πώ φεύγει ένα πρωθυπουργό, όχι πώ έρχεται. Γιατί και ο Γιώργο καμία σχέση βέβαια με τον Τσίπρα. Και ο Γιώργο με πανηγύρια έχει έρθει και βλέπετε τώρα τι ακριβώ κάνει για να επιβιώσει. Και ο Σαμαρά με πανηγύρια έχει έρθει και βλέπετε τώρα τι ακριβώ γίνεται. Ξαναλέμε, δεν είναι ίδιο ο Τσίπρα με αυτού. Αλλά πάντα έχει σημασία το πώ φεύγει κανεί και όχι το πώ έρχεται. Έλα. Έλα, τι έγινε. Καλά, εδώ τι έγινε. ΣΥΡΙΖΑ παιδί μου, έγινε αυτό, έγινε. Έχει κλείσει η φωνή μου, ο λαιμό μου. Α, όχι, λάθο, δεν πανηγύριζα. Για πε. Λοιπόν, να σου πω, Ζω για τη μέρα που θα πιάσετε στο στόμα σα και το σύντροφο το μύτο το κουτσούμπα. Φεραστικά και σε σένα Ε, περίμενε, περίμενε λίγο. Τόσε φορέ σου έχω πει το όνομα Σαμαρά. Τουρουνουρουνουρ, τουρουνουρ. ήθελα να ακούσω όσο Παλιά, τώρα αυτό. Τώρα πε μου τσίπρα, αβάντιο Θέλω αποστολή, καθ' κάτι... αλήθεια. Να ζήσουμε να τη θυμόμαστε, βρε. Αχ, Σνίφ, Κλαπ, Λίγμ, Παρασκουάκ, όλα μαζί. Ναι, βεβαίω. Ξεπουλήσαν τα γραφεία τελετών, Στεφάνια. Σοβαρά. Ε, τι. Ah. Ήτανε πολύ αγαπητό <χαι> ο συγχωρεμένο. Εμεί δεν χάσαμε, Αντώνι. Άγγελο χάσαμε. Άγγελο, αρχάγγελο, μη σου πω. Ναι, ε. Λοιπόν. Ή μάλλον έχει πιο σωστό. Εμεί δεν χάσαμε, χάσαμε. Έλα, Αποστολή. Έλα, φίλε. Να σου πω κάτι. Άντε, τα καταφέρατε, έλα. Σου έχουν πει κανένα υπουργείο, καμιά γενική γραμματεία. Ε, για ποιον, για σένα. Για σένα. Α, για μένα, κάτι που θα επιχωρήσουν. Να, να, να με έχεις από κοντά, Λε. εντάξει, αν θέλεις να υποθεληθείς κι εσύ. Καλά, σήκα καταλάβει. Ποιος λογαριασμός είσαι στο Twitter. Καλημέρα, καλή βδομάδα. Εύχομαι, καλή βδομάδα. εύχομαι να τηρηθεί ένα 0,5% από αυτού του δράκου που λέγατε προεκλογικά. Για το καλό του κόσμου και για το καλό τη καινούργια κυβέρνηση, εύχομαι να εξαντληθεί η τετραετία μέχρι και την τελευταία μέρα. Εντάξει. Δεν άκουσα καλά. Να εξαντληθεί ο κόσμο, είπε. Όχι, η τετραετία να εξαντληθεί. Α, το κόσμο δεν θα τον εξαντλήσετε. Μέρα. Μάλιστα. Πότε τελειώνει η λιτότητα, γιατί δεν είχα σημειώσει, άκουγα διάφορα. Για ποια λιτότητα μιλά. Αυτή τη γνωστή Είναι. που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Zobaczmy. Δεν μου λε επάνω εκεί, στον Τζαουσέσκου και στον Τίτο και, στο... και στη Ρωσία έχει τελειώσει η λιτότητα. Να σου πω. Ε, ανοίξα, <σφ' θέλω εγώ> ναι, καλά, στη Ρωσία γίνανε το εσύ. Να σου πω. Ναι, για, για, λέ, Έ, ε... Ε... Έμαθα, λέει, θα κάνουν από το μαξί μου τώρα, το καινούριο μαξί μου το, το... του Σουηζέου. <σφ'> θα κάνουν διαγωνισμό, λέει, πώ θα ονομάσουμε το μνημόνιο. Να στείλουμε ονόματα, κάτι θα κερδίσει ο καθένα. Μπορούμε ανάπτυξη, ξέρω όμω. Δείτε... Ανάπτυξη θα το λέμε <σφ'> το, το μνημόνιο, τώρα θα υπογράφουν καινούργοι. Μάλιστα. Αναπτυξιακό μνημόνιο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Είναι αυτά τα κολομπαρί. Της αριστεράς, Έλα, Αποστολή! Έλα! Πρόλαβα, εντάξει, αυτό ήθελα να σου μιλήσω πριν την καταστροφή. Αχ, αυτό Α, έχω να σου πω και κάτι άλλο για να μην μιλέσει ότι ήμουν έτσι μεταχριστό προφήτη. Λοιπόν, ακούγαμε ελληνοφρενεία και ήταν και η γιαγιά μου δίπλα, ε. 90 χρονών, καταλαβαίνει τώρα. Και άκουγα αυτά τα μονταζάκια που κάνετε με το Σαμαρά που λέει Η Νέα Δημοκρατία δεν θα νικήσει και γυρνάει για 90 χρόνια και λέει ε, Αφού το καταλάβετε. Τέλο, πέθανα, ε. ο κύριος Σαμαράς ο που είναι ο κύριο Σαμαράς ας είναι ελαφρώ το χώμα που θα τον σκεπάσει χώμα είναι αντέδρασε και αυτό και βάρινε μηνύματα εδώ των ακροατών αυτό λέει, που με, λέει η Ρέα, αυτό που με ανησυχεί είναι ποιος θα είναι τώρα αυτός που θα φωτογραφίζει τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ, τα ρίζια και τα γάλατα ο Για να με ενημερώνει ότι δεν άλλαξαν οι τιμέ. Φαντάζομαι θα παραδώσει ο Γιακουμάτο. Νομίζω οι υπουργοί θα παραδώσουν, δεν θα ακολουθήσουν την πολύ σοφή και ψύχρεμη και συνετή γραμμή Σαμαρά. Οπότε ο Γιακουμάτο, τον αντίστοιχο υπουργό εκεί Τροφίμων, τι θα είναι, να παραδώσει και τα άρμπουμ με τι φωτογραφίε των ριζιών, των μακαρονιών, ο Καρολίνα που έλεγε και όλα τα υπόλοιπα. Και ότι στον ενικό το γράφει, επισημαίνει ο Δήμο ότι ο Σαμαρά αλλιώς τον χαρακτηρίζει βέβαια, θέλει δύο γραφεία στη Βουλή, ένας αρχηγό τη Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και ένας Αμπρόημ η Ισχύει και αυτό ζήτησε δύο γραφεία, ναι. Ε, οι ειδήσει είναι πολύ καλές, ενώ περιμένουμε ανα πάσα στιγμή τον ανασχηματισμό ε, στα αδελτία έχουν αρχίσει, τώρα οι κάμερες ανακάλυψαν και την Κιψέλη. Να σας πω ότι γειτονιά πραγματικά ζει μεγάλες στιγμές. Από χθε έχει κατακλειστεί από τα κανάλια. Σήμερα, βέβαια, η κατάσταση δεν είναι όπω ήταν χθε. Είναι λιγότερα τα οι συνάδελφοι και τα. Και οι συνάδελφοι και τα κανάλια που βρίσκονται τα εδώ πέρα. Τα συστημικά είναι μόνο, ναι. Όμω δεν του αφήνουμε σε ησυχία. Μα λένε για έναν πολύ αγαπητό γείτονα, ένα καλό παιδί που μιλάει σε όλο τον κόσμο. Ότι ακόμα κατεβάζει και ούτε τα σκουπίδια πολλέ φορέ. Από, το, από τον όρφο τη πολυκατοικία έχω βρει Δεν είναι. κατάλαβα ο, ο. γιατί να με κατεβάσει και τα σκουπίδια. Ο δικό μα είναι. Έτσι, μπράβο, όπω όλοι οι σύζυγοι. Νομίζω ότι αυτή τη δουλειά τη βαριούνται όλοι οι σύζυγοι, Γιώργο. Ε πιστεύω. Λάθο κάνει. Κάτι αν κάνει πολύ μεγάλο λάθο. Ο Κουίκ είναι αυτός που συνηγορεί υπέρ του της καθόδου των σκουπιδιών στον κάδο γιατί είναι μια αντρική δουλειά. Ναι. Ε, αυτά τα παρακολουθούμε, θα έχουμε πολλά να δούμε και άλλα τέτοια. Ε, επιλέξατε οι Έλληνες συμπολίτε, πολλούς, άλλους βάλατε, άλλους δεν βγάλατε, αλλά κάνατε το κορυφαίο λάθος να μην βάλετε στη Βουλή τον καλύτερο όλων, τον άριστο όπως ο ίδιος έλεγε, το Μιχάλη Χρυσοχοήδη. Μακάρι να τα λιπουργείσαν και εμένα. Αλληλούια, αλληλούια. Μακάρι να τα λιπουργείσαν και εμένα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Μακάρι, πραγματικά. που συγχαίρω για τη Μετριοφροσύνη. Με τόσο σπουδαίο έργο. Αλληλούια, αλληλούια. Με τόσο σπουδαίο έργο. Ναι. Και τόσο προσφορά μεγάλη στη χώρα, στην πατρίδα και στο λαό. Σχαρητήρη. Μα δεν βγάλαμε αυτόν, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, με τόσο σπουδαίο έργο, όπως ο ίδιος έλεγε, για τον εαυτό του. Αυτά δεν έχουν συμβεί ποτέ σε καμία σατιρική εποχή. Ε, αυτό με την Κεσαριανή σα άναψε λίγο. Λογικό είναι. Πάντα γίνονται αυτά. Και ο κύριο Γιώργο Αποστολή μα στέλνει το εξή κείμενο. Ξεχάσατε στο σχόλιο σα τον Απολέοντες ο Οκατζίδη, ο οποίο επειδή γνώριζε την γερμανική γλώσσα, ήταν κρατούμενο, εκτελούσε χρέη διερμηναία. Το 44 μιλάμε, ε, το, στο Χαϊδάρι. Τότε επεμβαίνει ο διοικητή του στρατοπέδου, Καρλ Φίσερ, του Χαϊδαρίου τότε, και λέει: Όχι εσύ, Ναπολέον, όχι εσύ, Ναπολέον. Είχε επιλεγεί για, να, για εκτέλεση. Η απάντησή του. Θα μείνει σύμβολο αυτοθυσία, λέει ο Ναπολέον Σου Δέχομαι, κύριε Διοικητά, τη ζωή με τον όρο πω δεν πρόκειται να, πάρω, απο, να την πάρω από κάποιον άλλον κρατούμενο. Μόνο όταν η θέση μου μείνει κενή. Το ίδιο συμβαίνει και με τον στρατοπεδάρχη του Χαϊδαρίου, Αντώνη Βαρθολομαίο. Του φόρτωσαν και του 200 σε έξι αυτοκίνητα και του οδήγησαν στο σκοπευτήριο τη Κεσαριανή. Στη διαδρομή. Έω στο σκοπευτήριο, οι μελοθάνατοι πέταξαν μέσα από τα αυτοκίνητα σημειώματα και διευθύνσει στον δικό του με κάποιο μήνυμα. Στο σκοπευτήριο του χώρισαν σε εικοσάδε. Στην τελευταία εικοσάδα έβαλαν το Σουκατζίδι για να μπορέσουν να το χρησιμοποιούν στο μεταξύ ω διερμηνέα. Η πρώτη εικοσάδα πήρε θέση απέναντι από του κάνε των όπλων. Ο επικεφαλή των Γερμανών γύρισε προ το Σουκατζίδι, ρώτησε του αν έχουν κάτι να πούν. Ο Σουκατζίδι μεταφράζει και τότε με μια φωνή μελοθάνατη απαντούν. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η ελευθεριά. Τώρα είναι η σειρά τη δεύτερη εικοσάδα, αλλά πριν πάρουν θέση απέναντι στο εκτελεστικό απόσπασμα, οι κατακτητέ του υποχρεώνουν να φορτώσουν του νεκρού στα αυτοκίνητα. Η ίδια σκηνή θα επαναληφθεί αρκετέ φορέ, ώσπου στο τέλο δεν έχει μείνει κανεί ζωντανό από του 200. Μόνο την τελευταία εικοσάδα την μετέφεραν οι Γερμανοί. Ήταν λίγο μετά τι 10 το πρωί. Πριν έξι χρόνια σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Πάνος Τζαβέλα. Γεννήθηκε το 1925 στην Κοζάνη, σε ηλικία 18 ετών εντάχθηκε στον Ελλάς, πήρε μέρος στον Εμφύλιο. Λίγο πολύ τα γνωρίζουμε. Από το 74 και μετά μας γνώρισε τα αντάρτικα τραγούδια, τα τραγουδάει στην Πλάκα. Πέθανε στις 27 Ιανουαρίου του 2009 στην Αθήνα τύπο της μοίρας κάθα βγει το σύμμαντρο Στέκω αντικρίσου εγώ γυμνος και σα ψηφώ Άνθρωπος έγινα κι τα στα κράτια. στις 25 Ιανουαρίου θα κερδιθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Γύρισα τις τελευταίες μέρες. Όπου πήγα υπήρχε αυτό το ίδιο μήνυμα νίκης για τη Νέα Δημοκρατία. Νίκης για την παράταξη αυτή που κράτησε στα δύσκολα τη χώρα όρθια. Μο γύρισε, πολύ γύρισε ο άνθρωπος από την γύρα. Πολυγύρα έλεγε αυτά που έλεγε και έπαθε αυτά που έλεγε, που έπαθε. Υπάρχουν και έλεγε αυτό που έλεγε. Υπάρχουν κάτι φήμες ότι η Παναγιοταρέα από εκπρόσωπο του τάφου τη Αμφύπολη έρχεται στην Αθήνα και θα γίνει εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα πάντα με το ίδιο σκεπτικό, από τον ένα τάφο στον άλλον. Δεν ξέρουμε αν έχει διασταυρωθεί, διαπιστωθεί, αλλά μη σα το μεταφέρουμε όπω κάνουμε πάντα, εγκύρος και εγκαίρω. Δεν ανακοινώθηκε η κυβέρνηση στα όρια τα δικά μα, βέβαια έχουμε άλλα πέντε λεπτά. Όσο θα ακούμε το τελευταίο μέρο του λαού, είμαστε σε επαγρύπνηση, αγωνιστικοί. Αλλιώ θα το μάθετε στο μαγκαζίνο που αρχίζει σε λίγο. Ναι. Καλησπέρα, Αγώστο Ελλή. Γεια σου λέ. Είναι η ελπίδα. Μωρή ελπίδα, τη βραχνή η φωνή είναι αυτή. Αλλά δεν είχα τραβεστή Α... ελπίδα που φέρνει ο Τσίπρα. Δεν πιστεύω. Είχα τώρα. Πέρασα και από τη Βαϊμάρη. Πέρασε και από τη Βαϊμάρη. Και Βαϊμάρη βρετσόγρανε ελπίδα. Πώ πέρασε το φράχτη, αυτό θα μου πει. Δεν με που πέρασε το φράχτη. Να δω ποιο θα του κακήσει τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Από το φράχτη, πώ πέρασε. Από το φράχτη. Με κάτι με κάτι κονσερβοκούρτια. Α, έγινε η αρχή. Άντε να δούμε. Έχω yeah, ακούσει yeah. λέει ο Τσίπρας τώρα ότι θα φοπλήσει τα Μάρτ θα τους δώσει κονσερβοκούρτια να έχουνε σε περίπτωση ανάγκης. Τόσο κομμουνιστές. Ε, αποστολή, Έλα. αναρωτιέμαι ποιο είναι ο μεγαλύτερο φασίστα, ο κατακτητής ή οι ντόπιοι προδότε Σαμαρά και Βενιζέλο. Τι σημασία έχει η απάντηση. Τι σημασία έχει η απάντηση. Mm -hmm. Δεν έχει σημασία. Απλώ αναρωτιέμαι. Καλό λοιπόν να αναρωτιέσαι. Mm -hmm. Έστω και αργά. τώρα ήρθαν η ΣΥΡΙΖΕΙ. Ό,τι είχε αναρωτηθεί, το έχεις αναρωτηθεί ήδη. Ε, δεν ξέρω για, το, για αυτό που λε, αλλά απλώ αναρωτιέμαι. Σημασία έχει τι αναρωτήθηκε Κυριακή πρωί. Τέλο πάντων. Γεια σα, αποστολή. Έλω να... να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε Στον πατέρα μου, που μου έδειξε από πολύ μικρή ηλικία και από την ηλικία που είχα δικαίωμα να ψηφίσω, το πώ να αντιμετωπίζω την ολιγαρχία, το φιλελευθερισμό και τον καπιταλισμό, και μου έδωσε και το δικαίωμα να δίνω και στα παιδιά μου το ίδιο ακριβώ δρόμο, μου έδωσε τη σκητάλη για να δείξω ακριβώ τον ίδιο δρόμο για το πώ να αντιμετωπίσουν και αυτοί αυτό το έσχο του καπιταλισμού και τη ολιγαρχία. Συγχαρητήρια και πάλι για την εκπομπή σα. Μην καταλήξουμε ότι ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Σιγά ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, Το λάο τι κάνει το λεβέντη μου. Ό, που ρε φίλε στα ε ο στα δεν είσαι. Ναι. Πού σε έρευνα. Είμαι ο πόσο λέτε έχω κάνει όλα πέρα ταρασταάι, εγώ τι πάρει 1,5 χρόνο. Έκοψε και το μαλή. Ναι, που το ξέρει, δεν με βλέπει στο Facebook. Όχι, καλέ, πού να σε δω. Ελπιο, λέει, ανυπόμενο. Με ελληνικά και το ελπίδο και το επόμενο. Πού είσαι τόσο καιρό παιδί μου, είχα και ξοφλιμένο. Εκάντα κα, κα, έτσι μου λέζε το λακό. Πεσ μου ότι έχει γίνηκε ριζα τώρα. Έχαζουν λίγο από το 87 που ψηφίζω έχω ψηφίσει μόνο μια δύο φορέ, αφού τα αποκάλυξη βάζω Σφαδέλαιο του παύλου, Α, εντάξει. Στου δεν έχω ψηφίσει, δεν ψυφείζει, δεν ήρθε να το ψηφίσω ρε, τον ακώβώ. Και τα κομμενοι έχω σταματήσει. Αυτό που θέλω να σου πω. Τι εννοείται. Για... Αφού... Στα μάλλον, τα κομμαίνο, θα σταματάει. Καλέ. Τι έγινε, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ μου φαίνεται και θα μα φάει μα. Ήθελα να πω καταρχά χαρτίρια για την τελευταία ελληνοφρένεια, για τη σημερινή εκπομπή. Όπω και εγώ να. Και για τη σημερινή εκπομπή, και ήθελα να πω και κάτι επιπλέον. Για την τελευταία ελληνοφρένεια, ποια λέτε. Την τηλεοτική, ναι. Α. Για το σημερινό, που μα κάνατε να θυμηθούμε ότι όταν οι πατεράδε μα έδιβηξαν του Γερμανού, κάποιοι άλλοι άσκημαν του Γερμανού. Όπω σκύβουν σήμερα τα παιδιά του και φοβούνται μην κρατήσει η αριστερά. Του έχει φτύσει η ιστορία αυτό. Συγχαρητήρια, παιδιά. Πολύ ωραία η εκπομπή. Να σε καλά. Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ γυρίσαμε όλοι επιστροφήστε ο πολιτισμός πολιτισμό και στην κουλτούρα. Έλα, ρε, και εγώ ΣΥΡΙΖΑ είμαι. Πάπα, παναγία μου, για πλάκα τώρα. Έλα, γε. Εγώ. Εσύ είσαι Αποστόλη. Εγώ είμαι Αγάπη. Δεν είσαι Αποστόλη, εσύ. Ποιο είμαι, Μωρή, Σκυλού. Αχ, Αποστόλη, εσύ. Αποστόλη είμαι καλά. Γιατί, καλεψήφισε η ΣΥΡΙΖΑ και κατάλαβε την καρκακία. Δεν θέλω ούτε να με βλέπω. Ούτε στο πατρίκι δεν κοιτάζουμε πια. Α, τόσο χλια. Δεν τι έπασα. Με πήραν στο μαξί μου τηλέφωνο. Ποιο σε πήρε, ποιο σε πήρε. Από το μαξί μου με Ο καταστροφέα χάλασε. Δεν ήξερα τι να του πω του βοηθήσω. Ο καταστροφέα, καταστροφέα λε τον τίλιντο σου. Αυτό είναι η ζημιά. Πάντως έχω ένα κολπάκι, να ξέρει επειδή οι μπαταρίε αυτά πολύ γρήγορα. Δοκίμασε με μπαταρία φορτηγού. Α, Μεγάλη α, διάρκεια. Α, λοιπόν, το πω. Και άμα σου και φορτηγατζής, άλλο πράγμα. Το σήκωσε επιτέλου. Το σήκωσα. Τι κάνει, Αποστόλη? Καλά. Α, μόνο καλά. Τι άλλο να κάνω. Ε, δεν ξέρω, ξέρω εγώ, εσύ καμιά κοπελίτσα, βγαίνετε, κάνετε τίποτα. Τι ερωτήσει θα Πα... θε, Καλά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Α, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τέτοια. Δεν έχει. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Τώρα το κεφάλι κάτω και θα σώσουμε τη χώρα. Δεν ψηφίζουμε αλέξι για μια Ελλάδα. ΣΕΚΣΙ, Αποστόλη. Ποια σέξκαλε με την ελπίδα για να έρθει στι 26, το πήδα. Ήρθε το 26, α, πίδα. Α, πού είσαι να σε πάνω κάτω. Τώρα είμαι στα μάξη. Μπορεί να με βάλει και στα μάξη. Δεν με βάζει αποστόλη, γιατί δεν θε. Α, έχετε και αυτοκίνητα επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν αυτά που λέκαν τα άλλα. Θύμω να στο γιατράβρε, Το Τόριξε. <Τι>